Ναι. ναι, αποστολή. Έλα. Όσον αυτό το μήνυμα ακούγεται, πάει να πει ότι η χρονοκάψουλα άνοιξε. Πάει να πει ότι είμαστε ακόμα ζωντανοί. Ότι υπάρχουμε, ότι ο Real υπάρχει. Και... Όλοι υπάρχουμε. Ε... Δεν κατάλαβα γιατί υπήρχε αμφιβολία ότι δεν υπάρχουμε. <Ρε>, ρε παίρνει χαμπάρι ο Έλληνα. <Ρε> Μόνο κατσαριδοκτόνο. Μα βάλει εκεί ή θα αντέξουμε. <Ρε> ο Έλληνα είναι στην κατσαρίδα. Βάλω σαν μνημόνια θε. Δεν παίρνουμε χαμπάρι. Έχουν προκηρυχθεί εκλογέ και είμαστε έτοιμοι να πάμε να ξαναψηφίσουμε. Να Είμαι πολύ χαρούμενο που ακούγεται το μήνυμα. Σα ευχαριστώ. Ναι. Πρώτη φορά καμπριστερά ή για αριστερά, μπορείτε να το Πρώτη φορά για αριστερά. Για μην δυσκολευτεί και ο σύντροφο ο Σιριζέο να τον εφαρμόσει ATM. Α του mouth, φιλαράκο. Ποιον θα μα πάνε. Όλοι στου δρόμου, όλοι κάτω. Αποστολή, δεν είναι και άλλη λύση. Συγγνώμη, α του mouth, είπε καλά κατάλαβα. Καλά κατάλαβα. Ντροπή σου σκαμμένε. Πρινόπορο ήρθε, α, να σκεντρωθούμε λιγότερο Ό,τι κάναμε, κάναμε το καλοκαίρι. Έλα, γεια. Ναι. Κόλλησε το μυαλό μου, ρευά. Σιγά το μυαλό που κόλλησε κιόλα. Κόλισαν τα ενωμένα σκατά που έχουμε στο κεφάλι μου θα λένε. Δεν έχει γίνει ιστορία με το λαφαζάνη για τη ζωή. Ποιο λαφάνει, παιδί μου, αυτά ήταν πριν το καλοκαίρι ακόμα το λαφάνη ασχολήσε. Είναι σαν να πάει ο κουτσούμα στον Περισσό και να πει ότι ψήφισα μνημόνιο. Πρέπει να φύγει ο κουτσούμα σαν τον περιψό ή μόλι. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να φύγει το μνημόνιο. Σε κάθε περίπτωση, συμφωνώ. Ναι. Σε κάθε περίπτωση. Κάντε μετά ναι. να βρούμε όμω ποιο θα φύγουν το μνημόνιο. Γιατί αυτοί που το ψυφήσαν δεν θα το φύγουν. Ενώ βέβαια και αυτού που υποστηρίζουν την κυβέρνηση που το ψηφίσαν, όχι που θα λέει ο λαφαζάνη. Εγώ δεν ψήφισα μνημόνιο, είμαι καθαρό. Ναι. Αποστόλη. Έλα, καλό φθινόπορο, καλό χειμώνα. Γιατί όλοι το κάνατε αυτό. Τι να κάνουμε, Μωρί, να μην πάμε διακοπέ εμεί. Έλεο, πόσα να αντέξουμε πια. Πόσα αντέχετε, Μωρί. Δεν θα αντέξετε τρίτο μνημόνιο, δεν αντέξετε που λείψαμε εμεί. Έλεος πια διακοπέ. Δια... Σιγά διακοπέ το λε αυτό. Ούτε που προλάβαμε να καταλάβουμε ότι ξεκουραζόμαστε. Επίση, με 60 ευρώ τη μέρα, που να κάνει διακοπέ. <ΣΣΣ> το πρωινό μόνο που χαλάω εγώ στι διακοπέ δεν κάνει 60. <ΣΣΣ> Δηλαδή, καλό φθινόπωρο με αριστερό μνημόνιο. Με αριστερό μνημόνιο, με εκλογέ, τα γνωστά. Με, με ημαράκι πρόεδρο του Σνουδού μέχρι το καλοκαίρι. Καλά είναι, καλά είναι. Εμένα με χαλάει. Oh. Ειδικά και τη Νέα Δημοκρατία, που ξέρει, έλεγε ρε παιδί μου πόσο χαμηλά μπορεί να πάει ακόμα. Α, είχε ακόμα. Θα παραβεί και φέτο την εντολή του άνθρωπου ότι ήμουν ό,τι συναδίκημα. Καλέ ξετσούσινο όλο το καλοκαίρι ήμουνα. Το κορμί το υπόλοιπο έχει μαυρίσει λιγότερο από τα επίμαχα. Καλά, δεν θέλω να μου πεις πολλά. Πού και πάτε. Όπα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλό φθινόπορο. Καλά περάσαμε. Καλό φθινόπορο. Έχω καλό φθινόπορο. ένα μικρό υπόλοιπο αδία. θα σε πάρω. Ωραία. Φιλιά σε κολομέρια. Αγάπη μου. Ναι. Καλά ρε γυμνιστή. Πού με είδες, πού με είδες, σε ποιο περιοδικό. Σε ποιο περιοδικό, με είδες, μαλαπερδάτο. Φε... Εγγλυκός, εξαίνω. Hello, hello. για uh, yeah, yeah, yeah. πες. Η φώση θα κάνει αριστερή αντιπολίτευση στον τζίπερμαν θα αναμαζέψει και τους περαστικούς που του πήρε. <laughs> <laughs> Καλό. Ναι. Γεια σου αγαπημένο μου. Γεια σου Μανίτσα. Καλά να περάσεις, να ξεκουραστείς. Εμείς εδώ θα είμαστε και το Σεπτέμβρη, διότι όχι για ναύλα, αλλά ούτε για να κλειστείμε το βαρκάρι δεν θα έχουμε. Σε φιλό, γεια. Yeah. Ναι. Αποστολή. Έλα. Να σου υπογωγεία, πήγα πήγε στην αστυπάλια. Έφεκα, πια. Έχισα... βρωμιά βρομιά στι σκηνέ, πήγε στα κάμπεν και εκεί του γρώμου. Έλεσε δωμάτιο μεθέα, κανονικό τάμπι. Μπαμπα μπα. μπα, μπα. Το μνημόνιο 3 δεν μα επιδρέασε. Καθόλου, μια χαρά, μια χαρά, όλα ωραία. Είδε σε εγώ πού να πάω, εγώ πήγα να μιζερά σου. Πήγα στα ξεχωρίσει <laughs> και να συνηθίζουν. Πού πήγε και μεζάρια σα, σε ξερονεί, τα μην νομίζει τώρα. Καλύτερα, δεν κινητεύει και από φωτιά. Δεν είδε τι γίνεται. Πάλι καλά, παιδί μου γι' αυτό. Ξερονίσει, ξερονίσει. Ζώρηκα. Ναι, δηλαδή, η Σαντορίνη γενικός φημίζεται για το ζόρι τη. Δεν είναι πολύ ζωισμένη ήταν, ναι, όταν είχα πάει και εγώ πολύ ζορισμένη ήταν. Ναι. Χάλια χάλια χάλια. Ε. Και από Σαντορίνη ξεκίνησα. Και μετά δεν άφησα ξερονί και ξερονήσει. <laughs> Ζόρι, ζόρι. Κάτι εξαντλητικά πάρτι στη Μύκονο, στην αντίπαρο, κάτι άλλο. Απα. Το κομμουνισμό στην πράξη ζήσαμε, παιδί μου. Δεν αντέχετε αυτό το πράγμα. Όχι, όχι, όχι, παλικάρι μου, δεν αντέχετε. Τέλο πάντων, ευτυχώ τέλειωσε αυτό το μαρτύριο του αριστερού. Σπάγαμε καρίδε, να φανταστεί. Ναι. Πώ πάγανε παλιά βελανίδια. Εμεί πάγαμε καρίδε, πάγαμε καρίδε. Φτιάχναμε μέσα τα κοκτέιλ, ξέρει. Ζόρι κατά πάνω στο δέντρο να κάνω τη μαϊμού να κατεβάσω την καρίδα. Εγώ πάλι ήμουνα στο δωματιάκι μου ωραιότα Μας, με το κρασάκι μα, με τα βολτίτσα μα. Κάνα σεξ το βράδυ να περάσει η ώρα. Σεξ μπορεί με το καλοκαίρι, σεξ, τη ζέστη, την ταλάκα πάνω. Αλλά έχει air conditioning. Α, εμεί τι σκηνέ δεν έχουμε τέτοια. Είχι το πολύ να την κάνει διαμπερή προ πίσω, πα και μπει κανένα στην τύχη. Αλλά αν μπει το αεράκι για το γαρνίτσι <laughs> θα σκεφτεί. Προ τα κοιμηθεί καλύτερα, σκέφτεσαι. <laughs> το γαρνίτσι <laughs> είναι για το χειμώνα, έχω καταλήξει. Το από το χειμώνα δεν το προτιμάτε εσεί. Εκεί στο ωραίο. Η ξινή γεροδοκόρη. Καλέ, εμεί μπορεί να μην το προτιμάμε, αλλά όταν σου λέω για το χειμώνα, είναι πολιτικό μήνυμα. Η έρχεται και από τα αριστερά μα. Όχι, όχι, όχι, δεν Α, όχι. Δεν έρχεται, μα να Μη καθόλου. Μη δεν θα έρθει. Μεγάλη σάρθι. μπουκιά φάει. Πάντω προτιμώ το τσίπρα. Σε σχέση με τι, με του άλλου. Σε σχέση με του άλλου, χαίρομαι πολύ, αυτό είναι το θέμα. Το μη χείρον βέλτιστον που λένε να. Αυτό, αυτό. Ο τσίπρα είναι ο καλύτερο από του μνημονιακού. Ναι, ναι, ναι. Συμφωνώ. Και εγώ. Και εγώ είδε, είδε, ενώθηκαμε τελικά. Άντε, γεια. <ΣΣ> Άντερε, άντερε φίλε να πούμε Σε παντού και σαμπάνια να πούμε Δεν κατάλαβα να μην κάνω, έμα φαίνεται μνημόνια Έμα έχετε και όλα τα επόμενα χρόνια να μην κάνουμε και μπάνια θα κάνουμε ναι. Αφού είναι δωρεάν για την ώρα θα κάνουμε Έκανα μπάνιο χωρί 23% το χάρηκα Για φέτος το γκλήτωσα Του χρόνου βουρτιά και 23% Ο Αλέξ ξέρει πω θα καταδύσει, ε Zimbabwe την έφυγη τόρη που τη βγάζα συνέχεια, στα κανάλια, τη συνέχεια τα κανάλια Τη δείχνα, τη δείχνα και στο τέλο το λάδι <laughs> Κάπω έτσι θα καταδύσει κάποιος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 <συμίζουν>, Ψήφισαν όλοι οι Αυτό είναι. Αυτό έχω Δεν θέλω να σε ταράξει και 88 χρονών, αλλά να ξέρει τα στερνά τιμούν τα πρώτα. <συμίζω> τα στερνά δεν βλέπω να τα πολύ προσέχει, <συμίζω> αλλά δεν πειράζει. Ψήφισα που 88 χρονών και ψηφίζω όλα τα χρόνια που κουκουέ. Ναι, καλε, δεν σε έβγαλε τίποτα. Πήγαινε στη Χρυσή Αυγή. <συμίζω> Αφού εταιρείowe. ψηφίζουν όλοι παιδί μου και είναι μόδα δεν θα πας εσύ 88χρονος που θα πάει Τι μόδα θα πάει Έχιε Αυτό πήα, που λέμε μεγάλο και μυαλό δεν, δεν έβαλες. έβαλες και ούτε θα βάλεις Δεν υπάρχει εμπίδα ευ Αλλά έλα. την ελπίδα πως εάν την περιμέναμε Έλα Έχινε. για. άστον yeah. yeah. yeah. <convain> <ου γυρί> <σως> Παναγίω λέγομε καλύτερα, του χρόνου ακόμα πιο δυνατή, τα πολύ που έρχονται. Και θέλω να σου πω ένα τελευταίο. Θέλω να σε που ΣΥΡΙΖΑ, όχι που με το Πασόκ, και τουλάχιστον πολύ την αλήθεια, το να τα έχουν Καλά πέρα το ότι θα, ψηφίσουν, θα ψηφίσουν ότι θέλουν, έχει ότι η του ΣΥΡΙΖΑ δεν χρειάζεται να ρίξει κάτω και όχι τίποτα άλλο, για να μην και το στο ΣΥΡΙΖΑ, που θέλει να κάνει αυτή τη ζημιά στην αριστα... Άστο, δεν μα δεν το βάζουμε. Κάτω χαιρετήκαμε, θα βρούμε του τρόπου. αυτό. Να σε καλά, αποστολή. Γεια. Yeah. Ναι. Αποστολή εκεί, ναι. Χαρητήρια για την εκπομπή, απολυμβαδιά. Να σε καλά. Γι' αυτό σε πήραμε και συνεχίστε την καλή δουλειά, Μάγκε. Το είχαμε πει και έγινε τον άκουσε το τραγασάκι. Τι είπε, Ευχαριστώ δημόσια την κυβέρνηση των Πολιτειών και τον πρόεδρο Ομπάμα. Αχτώχασε αυτό. Ο νέο Σιμίτη εμφανίστηκε. Το κόκκινο το, κόκκινο το είπε. Αν ξέρουμε που τα λένε, για να τα κούμε.